Καλώ ήρθατε στο site selflovegarden.com. Αυτή είναι η ακουστική εκδοχή του άρθρου 7 λάθη που συνήθιζα να κάνω όταν δεν αγαπούσα τον εαυτό μου». Όπως αναφέρω και στο My Mission, τα λάθη που συνήθιζα να κάνω όταν δεν αγαπούσα τον εαυτό μου είχαν αρνητικές επιπτώσεις στη ζωή μου. Συνήθως το γιατί κάποιο πράγμα είναι λάθος το καταλαβαίνουμε από τις επιπτώσεις του στη ζωή μας. Αν γίνεσαι καλό, προφανώς ήταν σωστό, αν όμως μας στερεί τη χαρά και την ηρεμία, τότε σίγουρα πρόκειται για λάθος ή, όπως μου αρέσει να το πω μάθημα. Τα 7 λάθη που συνήθω να κάνω όταν δεν αγαποίσα τον εαυτό μου είναι τα εξή. 1. Δεν έβαζα όρια. Για να υπάρχει μια υγιή σχέση, πρέπει να υπάρχουν ευδιάκριτα όρια στο που σταματά η ελευθερία του ενός και που αρχίζει του άλλου. Όταν δεν υπάρχουν αυτά, μπορεί να υπάρξει η τάση του ενός να επιβληθεί ή να ορίσει τον άλλον. Τα όρια συνήθως εννοούνται μέσα στα πλαίσια των κοινωνικών κανόνων που οι περισσότεροι έχουμε μάθει και ακολουθούμε, όπως για παράδειγμα το να μην κάνεις σε άλλους αυτό που δεν θες να σου κάνουν. Αλλά μερικές φορές κάποια άτομα μπορεί ασυνείδητα ή επίτηδες να τα ξεπερνούν. Τότε το άλλο άτομο οφείλει να τα ξεκαθαρίσει στο πλαίσιο μιας πολιτισμένης συζήτησης για να υπάρξει μια ισορροπία και αμφίδρομη ποιότητα στη σχέση. Στις φιλικές και συναδελφικές σχέσεις μου λοιπόν δεν έθετα όρια, ακόμα και όταν ο άλλος δεν τα θεωρούσε δεδομένα ή εσκεμένα ξεπερνούσε τα δικά του. Μερικές φορές αποδηλεία να μιλήσω, άλλες πάλι λόγω που δεν ήθελα προστριβές και άλλες που περίμενα κάπως να αλλάξουν τα πράγματα μαγικά από μόνα τους. Το αποτέλεσμα, όπω μπορεί κανεί πολύ εύκολα να το καταλάβει, ήταν το να ανέχομαι συμπεριφορέ που έδειχναν μερική ή παντελή έλλειψη σεβασμού προ το πρόσωπό μου, έω και περιπτώσει εκμετάλλευση μερικέ φορέ, εν γνώση μου βέβαια, και όχι εν αγνία μου. Ναι, τώρα απορώ με την υπομονή μου τότε, όπω υποπτεύομαι κι εσεί άλλωστε. Αλλά τότε φάνταζε η καλύτερη οδό προκειμένου να αποφύγω κάποια ένταση ή ακόμα και τον τερματισμό μια σχέση ή τυχόν προβλήματα στη δουλειά, όταν αυτό αφορούσε επαγγελματική σχέση. Κατ' επέκταση, τα συναισθήματα που ένιωθα δεν ήταν θετικά, τόσο προς τον εαυτό μου, όσο και προς τους εμπλεκομένους. Πνίγοντας λοιπόν τα συναισθήματά μου, δεν καταλάβαινα πως έκανα κακό στον εαυτό μου. Σιγά σιγά το σφίξιμο που αισθανόμουν όμω αντικατέστησε τη χαρά, ως μόνιμη πλέον κατάσταση. Δεύτερο, περίμενα κάποιον να με σώσει όχι, δεν κινδύνευα, απλά πίστευα πως κάποιος άλλος μπορούσε μόνο να μου χαρίσει όμορφες στιγμές. Ότι αυτή η δουλειά ήταν κάποιο άλλο και όχι δική μου. Περίμενα κάποιον λοιπόν να με σώσει από την πεζή πραγματικότητα, το τέλμα που βίωνα τότε. Αντί να αναλάβω να το κάνω εγώ στον εαυτό μου. Είχα αφήσει τα ενία της δικής μου ζωής στα χέρια άλλων. Όταν ξεκινάς μια σχέση με αυτή τη λογική είναι σαν να επενδύεις όλα σου τα χρήματα για να χτίσεις ένα σπίτι που θα ανήκει σε άλλον. Μία συνταγή για απογοήτευση, δηλαδή. Με μια προσεκτικότερη ανάλυση, όταν επιτέλους έκανα κάποια στιγμή τον απολογισμό μου, είδα ότι αναθέτοντας τη δική μου ευτυχία στα χέρια κάποιου άλλου, αυτομάτως αυτή εξαρτιόταν από τη διάθεση και τη θέληση του άλλου. Έτσι, τι περισσότερες φορές, η ευτυχία Είχε μικρή διάρκεια και η σχέση χαρακτηριζόταν από μέτρια ποιότητα. Είχα οδηγηθεί λοιπόν σε αυτό που αποκαλώ εξειδανίκευση του μετρίου σε περισσότερε από θα ήθελα να θυμάμαι περιπτώσει. Είναι η κατάσταση όπου το μέτριο το θεωρεί ω το βέλτιστο που μπορεί να έχει, τα βάνει ένα πράγμα. Κάτι τέτοιο συχνά σε κάνει να θελοτυφλεί τα προβλήματα που ενδεχομένω δημιουργούνται και να δικαιολογεί συμπεριφορέ που δεν σου αξίζουν. Μιλάμε για ευτυχία, όχι αστεία. Not. Τρίτο, είχα περιοριστικές πεπιθήσεις. Κάποιες από τις ψευτικές ιστορίες που έλεγα στον εαυτό μου ήταν ότι δεν έχω ταλέντα, δεν έχω αρκετά χρήματα, δεν έχω δυνατότητες, ότι δεν ήμουν αρκετά καλή σε ό,τι και αν έκανα και ότι δεν μπορούσα να αλλάξω τα πράγματα. Το κακό βέβαια δεν ήταν ότι τις έλεγα στον εαυτό μου, αλλά ότι με την επανάληψη τις πίστεψα. Οι περιοριστικές πεπιθήσεις είχαν στα συνέπεια να μην προσπαθώ για αυτό που ήθελα. Κι έτσι να μένει όνειρο θερινή Αλλά και τι λίγε φορέ που προσπαθούσα για κάτι, απογοητευόμουν με την πρώτη δυσκολία και τα παρατούσα. Άλλοτε πάλι έβαζα χαμηλά τον πύχη στα συνηματικά και στα επαγγελματικά και συμβιβαζόμουν με σχέσει και δουλειέ που δεν μου τέριζαν. Τέταρτο. Προσπαθούσα να είμαι αρεστή. Πάντα ήθελα μια όμορφη συντροφική σχέση. Αυτό από μόνο του δεν είναι κακό. Κακό είναι όταν πιστεύει ότι για να την έχει, πρέπει να κάνει τα πάντα για να είσαι αρεστή. Προσπαθώντας λοιπόν να κάνω τον άλλον διαρκώς χαρούμενο ώστε να είμαι αρεστή, σίγασα τη φωνή μου, έχασα τον εαυτό μου. Δεν εξέφραζα τις επιθυμίες μου αν ήταν αντίθετες από του άλλου, συμβιβαζόμουν και νοιαζόμουν μόνο. Πού να ήξερα τότε ότι κάτι τέτοιο δεν εκτιμάται ποτέ. Θα στοιχημάτιζα μάλιστα ότι ήσχε το αντίθετο, ευτυχώ δηλαδή που δεν το έκανα. Πέμπτο. Έψαχνα την αγάπη και την ευτυχία έξω από μένα. Έψαχνα τη διαρκή αγάπη και την ευτυχία έξω από μένα, αντί μέσα μου. Τα εξωτερικά στηρίγματα είναι παράγοντες που μεταβάλλονται συνεχώ. Αν στηρίζεσαι σε αυτά, η διάθεσή σου θα έχει σίγουρα σκαμπανεπάσματα, και η διαρκή ευτυχία θα φαντάζει η ουτοπία. Έτσι κι εγώ δεν έβρισκα αυτό που έψαχνα, όπω δεν βρίσκει τα γυαλιά σου όταν τα ψάχνει ενώ τα φορά στο κεφάλι. Βρίσκεις μόνο μια ψευδαίσθηση που μέλει με μαθηματική ακρίβεια να σε απογοητεύσει. Η διαρκή ευτυχία είμαστε εμεί οι ίδιοι. Ναι. Σωστά ακούσατε. Η διαρκής ευτυχία είμαστε εμείς οι ίδιοι. Η διαρκής ευτυχία είναι πάντα μέσα μας. Θέλετε απόδειξη. Ωραία. Καθίστε αναπαυτικά και κλείστε τα μάτια σας. Πάρτε μια πολύ βαθιά εισπνοή και στο τέλος της λίγο πριν την εκπνοή παρατηρήστε τι αισθάνεστε λίγο πιο κάτω από τους πνεύμονες στην περιοχή της κιλιάς μετά, στην εκπνοή, αφήνοντας όλο τον αέρα από τη μύτη, παρατηρήστε πώς αισθάνεστε και αν μοιάζει να κινείτε κάτι μέσα σας, εκτός από τον αέρα. Αυτό είναι. Αν πάλι δεν μπορέσετε να το νιώσετε, δεν πειράζει. Ίσως υπάρχουν περισπασμοί που αυτή τη στιγμή σας εμποδίζουν, είτε στο νου είτε στο χώρο που είστε. Δοκιμάστε ξανά κάποια άλλη στιγμή που θα έχετε ησυχία και μέσα και έξω. Μην ξεχνάτε να είστε χαλαροί και ότι τόσο η όσο και η εκπνοή πρέπει να γίνονται μέχρι τελευταίου κυβικού χιλιοστού. Οκ, okay, τέλος με το ευχάριστο διάλειμμα, συνεχίζουμε με το έκτο από τα 7 λάθη που συνήθιζα να κάνω όταν δεν αγαπούσα τον εαυτό μου. Έκτο λοιπόν και προτελευταίο, είχα βάλει λάθος προτεραιότητες. Αντί να έχω προτεραιότητα την επαγγελματική και οικονομική μου ανεξαρτησία στην ηλικία των 20 κάτι, εγώ τότε κυρίω στόχευα να εξασφαλίσω στον εαυτό μου έναν σύντροφο, γιατί πολύ απλά πίστευα πω ευτυχία δεν υπάρχει όταν είσαι μόνη. Από φόβο λοιπόν, μην μείνω μόνη, γαντζονόμουν από κάποιον και έτσι αναπτυσσόταν η προσκόλληση. Ήταν προσκόλληση από φόβο, μήπω τον έχανα και δεν ήμουν ευτυχισμένη χωρί αυτόν. Ήταν η ψευδή πεποίθηση πω αυτό ο κάποιος ήταν απαραίτητο για την ευτυχία μου και πω χωρί αυτόν η αγάπη και η ευτυχία μου θα έφευγε. Σα θυμίσεις κάτι? Ναι. Αποτέλεσμα φυσικά της προσκόλλησης ήταν πως δημιουργούσα τις ευνοϊκές συνθήκες για να απογοητευτούν ξανά και ξανά και ξανά. Γιατί όλα αλλάζουν συνεχώς. Και το ίδιο συμβαίνει και με τους ανθρώπους. Τη μία είναι εδώ και την άλλη όχι. Επίσης ήταν πιο πιθανό να συμβιβαστώ με μια κατάσταση που δεν μου άρεσε και να κάνω υπομονή, παρά να απαιτήσω και να θέσω τα θέλω μου με σεβασμό προς τον εαυτό μου. Εβδομο και τελευταίο. Άφηνα τον εαυτό μου να επηρεάζεται από αρνητικές κριτικές. Η αλήθεια είναι πως θα μπορούσα να μην επέτρεπα να μην επηρεάζουν τέτοια πράγματα, όπως αρνητικές κριτικές, προσωπικές γνώμες και καθυστερήσεις στην επίτευξη στόχων, αλλά λόγω χαμηλής αυτοεκτίμησης τότε ήταν εύκολο να γίνει πιστευτό οτιδήποτε αρνητικό άκουγα για μένα και να παρατήσω την όποια προσπάθεια είχα ξεκινήσει. Αυτό συνέβαινε στι επαγγελματικέ επιδιώξει μου και είχε σαν αποτέλεσμα να μην συνεχίζω την προσπάθεια, να τα παρατάω, να βρίσκω εύκολα μια δικαιολογία ω προ το γιατί δεν μπορώ να συνεχίσω κ.ο.κ. Πολλά όνειρα που έμειναν μισά, όπω τότε που έκριναν το επίπεδο των Αγγλικών μα κατάλληλο για να διδάξω σε ένα φροντιστήριο Αγγλικών, με αποτέλεσμα να το πιστέψω και να σταματήσω κάθε προσπάθεια. Και μια περίοδος τη ζωή μου που στάθηκε τεράστια και ακριβή δασκάλα για μένα. Έτσι, διδακτικά πέρασαν δύο δεκαετίε, και αν με ρωτάτε, τα λάθη που συνήθιζα να κάνω τον δεν αγαπούσα τον εαυτό μου ήταν ευλογίε. Δεν μπορώ παρά να είμαι ευγνώμων για εκείνη την περίοδο, γιατί υπήρξε το φαλτήριο τη αφύπνισή μου, το εισιτήριό μου για τον προσωπικό μου παράδεισο. Έχω συνειδητοποίησει πλέον και υποστηρίζω θερμά ότι αυτά που βιώνουμε στη ζωή μα μα προετοιμάζουν για το κάλεσμά μα. Γίνονται για εμά και όχι σε εμά. Έτσι έχω έρθει ειρήνη τα λάθη του παρελθόντο. Έχω συγχωρέσει τον εαυτό μου και έχω καταλάβει την αναγκαιότητα των λαθών μου εκείνη την δεδομένη στιγμή. Ήταν μικρά καμπανάκια που μου έλεγα να προσέξω κάτι και τελικά το πρόσεξα. Δεν γνώριζα ποια είμαι και γι' αυτό δεν αγαπούσα τον εαυτό μου. Μέσα από αυτά τα 7 λάθη μαθήματα, ίσως διακρίνατε κάποια κοινά στοιχεία με τις δικές σας εμπειρίες και πιθανόν άλλα να φαντάζουν πιο εκεί από ό,τι ίσως θα θέλατε. Όλα όμως έχουν ένα κοινό παρονομαστή και μια κοινή ρίζα και αιτία, την έλλειψη αυτοαγάπης. Δείτετε κι εσεί σαν καμπανάκια που είναι εκεί για να σας βοηθήσουν να καταλάβετε τι φταίει. Τώρα ξέρετε. Υπάρχει κάποιο από αυτά τα λάθη με το οποίο ταυτίζεστε πιο πολύ. Και αν ναι, είχατε σκεφτεί ποτέ την έλλειψη αυτοαγάπης ως αιτία του. Θα χαρώ να δω την απάντησή σας στα σχόλια κάτω από το κείμενο. Ευχαριστώ για την ακρόαση.